Ούτε την εκπομπή Τροφή για σκέψη. Μαγειρεύουν ο Απόστολος και ο Χριστός. Για χαρά του σκεψη σκέψη επεισόδιο και αυτό που βασικά είμαι το πέρα από τον αποστόλο, όπως πάντα για και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, και το γράψα και στο προηγούμενο άρθρο, στο 5ο επεισόδιο, αποστολής δεν είχαμε συμφωνήσει κάθε πότε θα βγαίνει το... η εκπομπή, αλλά βασική και τελικά κάθε εβδομαδία, ε, έτσι. Προς το παρόν είναι εβδομαδία, εντάξει εφόσον προλαβαίνουμε, ας το πούμε, ναι, ναι, Αλλά εντάξει να μην το δένει ο κόμπορ, οι εκροατές. Εντάξει είχα γράψει, δηλαδή, ότι αν έχει εκπομπή ακροαματικότητα, μπορεί να το κάνουμε και πιο συχνά. Ε, πιο συχνά μια εβδομάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, εντάξει, δηλαδή, με τα φ Ξέρω πολλά, αν προλαβαίνουμε, αν νομίζετε προλαβαίνουμε. Κάλλη τάξη θα δούμε, πρέπει να δούμε πώς πάει η κουμπή. Όμως μπορώ να παίρνω το λεωφορείο μαζί το πρωί, ρε παιδί μου, γιατί θα γραφούμε εκεί, μόνος λόγο, <laughs> Θα το κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, στο έκτο επεισόδιο έχουμε ένα άνθρωπο που έφερε ο Απόστολος από την σειρά άρθρων που είχε προλογίσει την προηγούμενη φορά, και είχε παρουσιάσει και ένα θέμα. Ε. Αυτή τη φορά θα μας μιλήσει για έναν άνθρωπο από το Μπαλάουι, ο οποίος ε... Ε, βασικά το άρθρο το αναφέρει ως ε, Harvesting Winds που σημαίνει ας πούμε ότι θερίζεις άνεμους Θερίζεις θύλες για την ακριβή το η μετάφραση στα ελληνικά Ωραία και εγώ έχω φέρει ένα άρθρο στο οποίο παρουσιάζω μια καινοτόμα χρήση των κινητών τηλεφώνων σε ανεπτυσσόμενες χώρες okay. Ωραία ας περάσουμε συγκαστικά στα άρθρα μας Out and in no with everything he needed to get killed Liquid, methamphetamines, and all his doctors rank prescriptions filled. He made a stop in K-Town to collect upon a debt in my cocaine and He drove straight through the prairies where the farmers close their eyes and break all the rain Και ξεκινάω λοιπόν εγώ με ένα άρθρο από το The Economist Το άρθρο μιλάει για το πόσο αξιοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα σε ορισμένες ανεπτυσσόμενες χώρες Από στ' τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται ότι εξελίσσονται σε εργαλεία άνθησης της οικονομίας τέτοιων χωρών η υποβαθμισμένη υποδομή σε δρόμους που έχουν συνήθως σε τέτοιες χώρες αλλά και οι αργές υπηρεσίες ταχυδρομείου επιτρέπουν τα κινητά να λειτουργούν ως μέσα ανταλλαγής πληροφοριών. Mm -hmm. Λοιπόν, κάποια στατιστικά από τα 4 δισεκατομμύρια των κινητών τηλεφώνων που υπάρχουν παγκοσμίως, το 45% βρίσκονται σε ανεπτυσσόμενες χώρες. Και συγκεκριμένα στην Αφρική όπου θα μιλήσουμε για ένα παράδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο, στην Αφρική 4 στους 10 έχουν πλέον κινητό. Αχα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα κινητά βρίσκονται παντού, οπότε νέες ευκαιρίες αναδύονται. Και μία από αυτές τις ευκαιρίες, μία από αυτές τις, τις ιδέες, ακούεις το όνομα mobile money. Αυτό δεν μπορώ να το μεταφράσω στα ελληνικά, γιατί δεν είναι σωστό να μεταφράσεις σε ελληνικά. Κινητό χρήμα. <laughs> Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Okay. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, επιτρέπεται η ανταλλαγή μετρητών μέσω ενός γραπτού μηνύματος. Απλά. Mm -hmm. Πώς γίνεται αυτό. Σε διάφορα σημεία μέσα στη χώρα Σε διάφορες πόλεις πάντων, ε, Υπάρχουν ειδικά καταστήματα Στα οποία κάποιος μπορεί να αγοράσει Μονάδες δίνοντας χρήματα Έχεις δηλαδή έναν ειδικό λογαριασμό Τον οποίο μπορείς να το γεμίσεις Με χρήματα ε, Οπότε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Επιτρέπουν ε, Αυτά τα καταστήματα να λειτουργούν Και ως μικρές τράπεζες Αν μπορούμε να το πούμε έτσι Λοιπόν ε, Έχοντας λοιπόν αυτό το λογαριασμό, Μπορείς να μεταφέρεις λεφτά με ένα μήνυμα σε άλλους χρήστες που έχουν αυτόν τον ειδικό λογαριασμό Αλλά μπορείς επίσης να μεταφέρεις χρήματα και σε χρήστες οι οποίοι, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό Πώς γίνεται αυτό. Τους στέλνεις ένα μήνυμα με ένα ειδικό κωδικό Πάνε αυτοί με τον κωδικό σε ένα από αυτά τα καταστήματα και λένε ότι εγώ Έχω αυτό το κωδικό που μου δώσετε στο TDI χρήστης, οπότε δώσω μου τα λεφτά στο χέρι από το τάδε χρήστη. Ωραία, κάτσε λίγο τώρα γιατί εγώ μπερδέφτηκα. Έχω εγώ το κινητό. Έχει το κινητό. Και πάω και κάνω έναν ειδικό λογαριασμό. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό λογαριασμό τηλεφώνου που απλά πιστώνεται ο χρόνος ομιλίας μου, έτσι. Πάω και κάνω ένα ειδικό λογαριασμό. Ναι. Όπου πλέον μπορώ να, μπορεί το κινητό να λειτουργεί ως κάρτα ανάληψης, χοντρικά. Δηλαδή να έχει κάποια λεφτά μέσα. Ναι. τα οποία όμως δεν αυτά τα λεφτά δεν είναι χρεώνονται δεν, όταν μιλάω έτσι είναι Καλά, φίξε. μπορεί και να χρεώνονται ξέρω τώρα αυτό Α, το, ωραία ε, Έχει λεφτά, ωραία οπότε έχω αυτόν τον λογαριασμό και εφόσον και εσύ είσαι στην ίδια υπηρεσία ναι. μπορείς να στείλεις ένα sms και να πεις ότι από το δικό μου λογαριασμό πάρει 10 δολάρια ή ό,τι είναι ναι. 10 ευρώ α πούμε και στείλει στο λογαριασμό εκείνου του τηλεφώνου α, και εγώ έχω άλλα 10 δολάρια επιπλέον από σένα ξέρω ναι. ωραία καλή φάση ουσιαστικά ε, έτσι μπορείς να Πληρώνεις από απλούς λογαριασμούς μέχρι και το ταξιδιζί. Έτσι. Μέχρι? Μέχρι και το ταξιδιζί. Α, καλή φάση. Και αυτό είναι πολύ θετικό φυσικά γιατί οι ταξιδιέ δεν χρειάζεται να φοβάνε λεφτά πάνω. Είναι σαν ε... χρεωστική κάρτα, α το πούμε κάπως ή πιστοτική, α ας... το πούμε. Το πιο επιτυχημένο παράδειγμα είναι η εταιρεία M-Pesa ναι. που ξεκίνησε το 2007 στην Κένια. Αχα. Η εταιρεία αυτή, αυτή τη στιγμή έχει 7 εκατομμύρια χρήστες. Ε, να πούμε ότι η Κένια έχει 32, 38 εκατομμύρια ανθρώπους πληθυσμό και από αυτά τα 38 εκατομμύρια 18,3 έχουν κινητό. Οπότε 7 εκατομμύρια χρήστες είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό έτσι. εννοείται. Ε, για αυτή την υπηρεσία. Λοιπόν η M4 στην αρχή έχει γνωστή ως ε, ε, ένας τρόπος για τους νέους μετανάστες mm -hmm. που βρίσκονται στο εξωτερικό να, βρίσκονται, να στέλνουν χρήματα στους γονείς τους, στους συγγενείς τους. παρόμοιες προσπάθειες έχουν επιτυχία και σε άλλες περιοχές όπως στις Φιλιππίνες και στην Νότια Αφρική. Τώρα όμως, έχοντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προαναφέραμε, γιατί το mobile money αυτή η ιδέα δεν έχει προχωρήσει στον αναρτημένο κόσμο, βασικά τα προβλήματα είναι δύο που αναφέρονται στο άρθρο. Πρώτον γιατί οι εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες να ξεκινήσουν κάτι τέτοιο, ενώ οι τράπεζες δεν συνεργάζονται, φοβούμενος ότι θα χάσουν μέρος από το μερίδιό τους στην αγορά. Δεύτερον, οι νομοθέτες δεν βλέπουν ακόμη με καλό μάτι μια τέτοια κίνηση, καθώς πιστεύουν ότι οι εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν να λειτουργούν και ως παραδείγματα τραπεζών κυρίως για λόγους ασφάλειας. Ωραία, λογικό. Όμως, όπως ε, τελειώνει το άρθρο, ε, τους τελευταίους μήνες το κλίμα αρχίζει να αλλάζει λίγο και οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να ετοιμάζουν ε, επιχειρηματικά σχέδια συνεργασίας με εταιρείες κινητών τηλεφώνων, ενώ οι νομοθέτες παρουσιάζουν περισσότερο ανοιχτοί σε τέτοιες ιδέες. Δηλαδή οριμάζει το κλίμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Φιλίες από στο όλοι στο μέλλον να μπορούμε να πληρώνουμε τον ταρήφα με, με SMS, να γλιτώνουμε και τα ρέστα, το πρόβλημα των ρέστων... Ωραία, κοίταξε. Εγώ αυτό που νομίζω είναι αυτό που λες στο... στον επίλογο. Ναι. Ότι δηλαδή, εντάξει, είναι... κι εγώ έχω προβληματισμό ως προς το κατά πόσο τα λεφτά μου είναι ασφαλή σε μια τηλεκινητή τηλεφωνίας. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, μπορεί κάνεσαι να συνεργαστεί μια τράπεζα και όλα τα accounts αυτά να μεταφερθούν στην τράπεζα και σε συνεργασία με την τράπεζα, εγώ να χρησιμοποιώ την, την νετρία τη τηλεφωνίας για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι πολύ καλό και για ταξίδια στο, στο εξωτερικό, να κάνει κάποιος, πιστεύω. Να. Δηλαδή, π.χ. σίγουρα έχεις πούμε, την κάρτα ανάλυψη που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ή οτιδήποτε, αλλά ε, μπορεί να γλιτώσεις ε, θέματα προμήθειας. Εσύ στην τελική πες, α πούμε, ότι για κάποιο λόγο σου τελειώνουν τα λεφτά, ή παθαίνεις κάτι ή χάνεις την κάρτα στο εξωτερικό. Δεν μπορείς πούμε, ο το σπίτι σου να σου στείλει 50 ευρώ για να κάνεις τη δουλειά σου mm. και αυτό. Ε, βέβαια, έχω και μια άλλη απορία Α, κατά πόσο αυτά μπορούν να ρευστοποιηθούν. Τι okay. είναι δηλαδή, Ωραία, έχω εγώ Είμαι στο εξωτερικό α πούμε και όπως λέω χάσει την κάρτα μου. Μου στέλνει ο πατέρας μου 100 ευρώ με αυτόν τον τρόπο. Ε, με, μέσω κάποιο καταστήματος που συνεργάζεται με την κινητή της κληφορίας. Ναι αυτό είναι, δηλαδή μάλιστα. θα πρέπει να βρω ας το πούμε εκεί στη χώρα που είμαι κάποιο κατάστημα που να κάνει το ίδιο πράγμα και mm. μπορώ να πάω και να τους πω ότι έχω 200 ευρώ πιστό λογαριασμό μου και τα 100 τα θέλω να μου τα βγάλετε, Βασικά, κάτσε να... Δεν ξέρω εγώ. Αυτό, κάτσε, να... κάτσε να γίνει αυτό. Σε... Σε... στο εσωτερικό μια χώρας και να ε, ρωτάω εξωτερικό. άμα εκεί που εξωτερικό... είναι το υποστηρίζει. Ε, όχι, δεν το αναφέρει mm. αυτό ακόμα. Ωραία, άμα γίνει και αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλός τρόπος για, mm. για να γίνεται εμπόριο, ας το πούμε. Τα μπορεί οι εταιρείες και τις να ξεκινήσουν ως μεσάζοντες σε τραπεζικούς λογαριασμούς, και να παρέχουν αυτή την υπηρεσία κερδίζοντα κάποια προμήθεια α πούμε. Αυτό, ναι. Ναι. αυτό, αυτό στη συνεργασία ναι. μέσω των τραπεζών. Πάντως είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι αν μεταφρύσει σε αναπτυχία κόσμο θα προχωρήσει, δηλαδή, ο κόσμος θα το, θα το προσπαθήσει. εγώ αυτό νομίζω εγώ δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί είναι μεταφέρει. Εντάξει, σκέψει ότι πας the, να πληρώσει τη ΔαΗ και μάλλον δεν πα καθόλου να πληρώσει τη Δη. Λε παιδί μου, θέλω μήνυμα στη Δέ, τελείωσε. Και πέντε λεπτά το λογαριασμό. Ναι, θα είναι... Αυτό μπορείς να το κάνεις και μέσω ή e banging. Αυτό θα λέγεται επόμενο βήμα του ή banging θεωρητικά αυτό. Γιατί θα μπορεί να το κάνει και από το δρόμο παιδυο. Το δρόμο, Ωραία, ε, αυτά με το θέμα πάνω κάτω, νομίζω ότι το καλύψαμε πλήρως. Ε, οκ, ναι. Ε, το κλείσουμε. Και νομίζω να πράγμα στο δεύτερο θέμα μας για αυτήν την Επομπή Χρήστου. Όπως είπες και στον πρόλογο, πρόκειται για ακόμα μία ομιλία που εμπνέει, ας το πούμε έτσι, ένα inspiring video από τη σειρά 7 ε, most, most Inspiring Videos του Massable. Θα δοθεί επίσης το κλασικό link. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα παιδί το οποίο ήταν τυχερό μέσα στην ατυχία το όμως, να το πω έτσι. Mm. Και νομίζω ότι είναι παράδειγμα, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους νέους που έχουν αιώνερα και ενδεχομένως να μην έχουν τα ειχέγγυα. Γιατί εντάξει, εμείς συνήθως είμαστε βολεμένοι α το πούμε εδώ που είμαστε, mm. αλλά και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει πρόβλημα μεν, αλλά μπορεί να έχει και δυνατότητες που δεν έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει σε κάποια χώρα που δεν μπορεί να το προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει σε στη δική μας ή τέλος πάντων σε κάποιον μια... Πιο ανεπτυγμένη από Για πες λίγο στο θέμα. Ο λόγος για τον William Kem Kouamba, έτσι νομίζω προφέρεται. Ε, ένα αγόρι από, μια, από ένα χωριό του Μαλάουι, στο οποίο, να δώσουμε μερικά στατιστικά, ζουν 60 οικογένειες σύνολο και μόνο η δική του έχει 20 άτομα. Ωραία. <laughs> έτσι. Ε, λοιπόν το παιδί αυτό αναγκάστηκε να παρατήσει το σχολείο σε κάποια φάση Γιατί όπως λέει δεν έφταναν τα λεφτά της οικογένειας για να μπορέσει να σπουδάσει ε, Λεφτά τα οποία υπολογίζονται σε 80 δολάρια Μπορεί να φανεί αστείο ας πούμε σε, σε μένα και σε σένα Και στον οποιοδήποτε άλλο ευρωπαίο ή αμερικάνο Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να δώσουν αυτά τα λεφτά Έτσι ε, παρόλο όμως που άφησε το σχολείο ε, Αποφάσισε ότι θα ήθελε να μορφωθεί μόνο και επειδή πάντα έδειξε ένα ενδιαφέρον για τον άνεμο και ήταν ανεμόμιλο πήγε στην βιβλιοθήκη του χωριού του τοπική, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω, σε κάποια πόλη ίσως πιο δεν αναφέρει. Και πήρε ένα βιβλίο, δεν έσκει ένα βιβλίο για ανεμόλου. Και αποφάσισε ότι θέλει να φτιάξει τον δικό του ανεμόμιλο για να αυτονομήσει το σπίτι του σε ρεύμα, αν μπορεί. Και να έχει και αυτό σε ρεύμα ας πούμε. Τεσυμανώ, ε, την πρώτη απόπυρα την έκανε ε, όταν ήταν 14 χρονών. Mm. που είναι για μένα εκπληκτική ηλικία να αποπειραθείς να κάνεις κάτι τέτοιο και σε δύο μήνες είχε παράγει το πρώτο προ, πρότυπο, πρωτότυπο ας το πούμε δικό του ανεμόμυλο έξω από το σπίτι του ξέρουμε. Από το βιβλίο όλα αυτά. Έτσι. Αυτό τα έκαναν από το βιβλίο, ναι δεν είχε καμία βοήθεια από καμάλω. Εντάξει όπως λέει αυτό δούλεψε, δηλαδή μπόρεσε και τράβηξε λίγο ρεύμα, ίσα για να δουλέψει το ραδιόφωνο του και όπως χαρακτηριστικά λέει έπαιζε α εκείνη την περίοδο που έπαιξε για πρώτη φορά. Προφανώς έγινε ντόρ στο χωριό, δηλαδή ήρθαν και άλλες οικογένειες να δουν τι έχει γίνει. Εντάξει ανεμώμες ναι, να πούμε ότι στο βίντεο φαίνεται καθαρά, να το δει κάποιος, δεν είναι πιο ασφαλής κατασκευή. Γιατί Α, προφανώς yeah. την έκανε από ξύλα, από, μια, από έναν έλικα που βρήκε από κάποιο νομίζω, αγροτικό μηχανισμό, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέει στο βίντεο. Και εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακός, κατάφερε να τραβήξει λίγο ρεύμα ε, από, τον, από τον άνεμο αυτό. Αυτό μετά έγινε γνωστό και προς τα έξω. Ήρθαν κάποια κανάλια και κάποιοι δημοσιογράφοι για να κάνουν κάποια άρθρα γι' αυτό. Και τον ε, Δεκέμβριο του 2007 mm. κλήθηκε για πρώτη φορά να πάει στην Αμερική για να δουν και κάποιοι ας πούμε μηχανικοί τη δουλειά του, να τον γνωρίσουν ας το πούμε. Ε, να πούμε ότι η κατάληξή του ήταν πολύ καλή, ευτυχώς γι' αυτό. Δηλαδή έγινε γνωστό το έργο του και κατάφερε το 2008, το του 2008 να ε, ε, ε, μπει στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg για να σπουδάσει μηχανικός και να μπορέσει να κάνει, ας πούμε, και κάτι παραπέρα στη ζωή του. Ωραία. Ε, εντάξει. Νομίζω είναι μια ωραία ιστορία. Μια ιστορία με καλό τέλος, που δεν είναι όλες έτσι. Δηλαδή, εγώ mm. πιστεύω υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ τέτοιες ευκαιρίες. Και δείχνει τελος, πάντων και μια δύναμη από, από έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μην είδε καμία προοπτική γύρω του, αλλά να δημιούργησε μια μόνος του. Ε, βασικά όταν ακούω τέτοιες ιστορίες δεδομένου ανθρώπων οι οποίοι έχουν πετύχει σπάνια πράγματα στη ζωή τους και προσπαθήσαν να το δω από εκεί σκέφτομαι ότι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτές τις ιστορίες είναι, η... είναι ο χρόνος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνο και προσπαθούν να το γεμίσουμε διάφορα πράγματα και σκέφτομαι ότι έτσι που ζούμε εμείς στη ζωή μας δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις το χρόνο τον απαιτούμενο για να κάνεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να απαντηθείς πολλά πράγματα ας πούμε το οποίο εντάξει δεν είναι και καλό φυσικά, άμα το κάνεις, για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου κάνοντας κάτι το οποίο θα φάνει προς τα έξω. Κοίταξε, αυτό που λες έχει μια αλήθεια, ότι δηλαδή εμείς ε, γενικά και νομίζω οι περισσότεροι που ζουν σε περιοχές και σε χώρες όπως τη δική μας, οι ρυθμοί της ζωής τους κάνουν λίγο πολύ να ξεφεύγουν. Δηλαδή να προσχωρούνται με πολλά πράγματα, χωρίς ιδιαίτερους στόχους, πολύ συγκεκριμένου. Αλλά από την άλλη μεριά σκέψτε ότι άνθρωποι σαν τον William έχουν ε, και τον αντίθετο κίνδυνο. Δηλαδή να, να αφομοιωθεί από τη ζωή που υπάρχει στο χωριό του, δηλαδή τη λογική του ότι δουλεύω το χωράφι γιατί τουλάχιστον να έχω να φάω, και να μην κάνει και τίποτε άλλο. Δηλαδή να υπάρχει και η περίπτωση το περιβάλλον του να τον τραβήξει και να τον κάνει ίδιο. Υπάρχει αυτός αυτό ο κίνδυνος. Σκέψτε ότι αν πήγαινε σχολείο α πούμε δεν θα έκανε τίποτα από αυτά μάλλον. Θα μπορούσε να μην είχε ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο πράγμα και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες ανησυχίες όπως αυτός, σε τέτοιο περιβάλλον, κάποια στιγμή θα του βγα Αργά ή γρήγορα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Εντάξει, mm. okay. Οπότε είναι παράδειγμα προσμήμιση. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προσμήμιση. Ε, όποιος θέλει μπορεί να δει και το βίντεο να μιλάει ο ίδιος για τα επιτεύγματα του. Και εντάξει. Και μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσεις έναν ειδικό τύπου ανεμόμυλο που να πάρει και το όνομά του. Ε, αυτό που είπε είναι ότι ο στόχος του είναι πρωτίστως να... Ότι ο στόχος του μακροπρόθεσμου είναι ο... ο ίδιος στόχος που έχουν και όλοι όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Να προσφέρει δηλαδή μια... <σομίως> ε, μορφή ενέργειας η οποία να έρχεται από, τον, από τα φυσικά φαινόμενα ώστε να μην χρειάζεται να έχεις κάτι άλλο πιο Αν να ζεις πετρέλαιο αφαιρώσεις, οτι, να μην πηγαίνεις <σομίως> ακριβώς Λοιπόν, και το έκτο επεισόδιο του Τροφίγια Σκέψη έφτασε στο τέλος του. Μπορείτε να βρείτε το επεισόδιο στο newsfilter.gr. Ψάξτε τροφίγια σκέψη food for thought. Μπορείτε να αφήνετε σχόλιο στο, στο άρθρο για να μας πείτε αν σας άρεσε εκπομπή, να προτείνετε άρθρα ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι. Θέματα, ιδέες, προτεκτο. παρατηρήσεις. Και μπορείτε να στέλνετε mail στο info at με τα σχόλιά σας. Ή, να, επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε και το feed της εκπομπής, για να μην χρειάζεται να ακολουθείτε, να παρακολουθείτε το site και να περιμένετε πότε θα βγει το νέο άρθρο. Απλώς επιλέγετε το feed και το διαβάζετε από τον RSS Reader της επιλογής σας. Μπορείτε να μας βρείτε και στο facebook, ψάξτε newsfilter.gr, τα άρθρα θα... βγαίνουν και εκεί. Ε, επίσης... Προσπαθούμε να το ανεβάσουμε και στο iTunes, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ε, Γίνονται κινήσεις όπως αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμο και εκεί για όσους <σομίως> το χρησιμοποιούν αμέσως iPhone ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσα την εκπομπή «Τροφή για σκέψη». Μέχρι την επόμενη φορά <σομίως> «Καλή σας σκόνηψη.